Ναι, καλησπέρα σα. Γεια σα. Ο κυρίε Απόστολο Μπαρμπαγιάννη. Ωραία. Σα καλώ, ε, εκ μέρου του κυρίου Καλαμού και του θύμου, τη συνεταίρου σα, μιλήσαμε προηγουμένω πριν κάποια ώρα. Μου είχε πει να σα πάρω μία με δύο σήμερα. Για όσον αφορά να μιλήσουμε για το τιμολόγιο ρεύματο, για το οικιακό, είπε για, για τη βίλα και για την επιχείρησή σα. Για τη βίλα με πιο πολύ. Καλά, θα επιμείνω. Καλά, σας. να πούμε και για την επιχείρηση. μενιάζει για τη βίλα. Λοιπόν, μια ωραία. οικογενειακή ε. βίλα που την αγοράσαμε από μια οικογένεια στην κλειφάδα. Πουλήσαμε Το οικογενειακό μα σπίτι στην Γλυφάδα. Έτσι είναι η κοινωνία τη σήμερα. Άλλου σα ανεβάζει και άλλου κατεβάζει. Ένα οικογενειακό σπίτι. Μάλιστα. Μια οικογένεια γνωστή για τη χώρα που το πουλήσανε για να μεγαλώσει τα παιδιά του. Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε τα παιδιά μα. Και το πήραμε τώρα εμεί κόψω χρονιά, μην φανταστείτε, αλλά θέλουμε να γλιτώσουμε λεφτά από το ρεύμα όσο γίνεται. Ε, λογικό είναι, λογικό. Γιατί το ρεύμα έτσι πω γίνει πλέον. Ε, έτσι τα πληρώνω όλα στα νερά και στα ρεύματα. Έχει που έχει τόσα μπάνια και τόσα τετραγωνικά. Ακριβώ. Έχω βάλει κάτι ηλιακ Αλλά δεν βλέπω ο Χαίρι. Ε, δεν γίνεται μόνο έτσι για τόσο μεγάλο χώρο. Ε, εντάξει, τα λιακά βοηθάνε, αλλά σε ένα μικρό σπίτι, ακόμα και σε μικρότερο σπίτι και πάλι δεν είναι αρκετά. Δεν βοηθάνε. Δηλαδή, ένα γκαζάκι να ανάψει με τον καφέ, πιο οικονομικό σου έρχεται. Ακριβώ, αυτό ήθελα Τα ξέρετε αυτά όλα, τα έχετε μετρήσει. Ε, φυσικά, φυσικά. Αν βάλουμε ανεμογεννήτρια. Δεν το νομίζω. Εγώ αυτό που προτείνω τώρα, γιατί μόλι σήμερα κιόλα, κύριε Παρμαγιάννη, προωθούμε το νέο μα τιμολόγιο κίτρινο και είναι το μοναδικό τιμολόγιο τώρα κίτρινο, ο μονοζαϊκό πάροχο που το δίνει χωρί. Μηχανισμό διακύμαση. Δεν έχει μηχανισμό λέει, μέσα, δεν χωρί το μηχανισμό. Αυτό και είμαι σε μοναδική γίνηση. Γιατί... Εμεί είχαμε ένα, αλλά έχει το αντικηθήρο και χάλασε. Τώρα αυτά με το μηχανισμό πώ βγαίνουν τα καινούρια και το χωρί. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα τα κίτρινα. Εγώ Έχω το πράσινο <συμπλή> να σα πω την αλήθεια μου. Όχι, oh, oh, oh, το πιο ακριβό είχατε. <συμπλή> Αφήστε τα σα λέω έχουμε λισάξει, γονατίσαμε κάτω. Τώρα τα πράσινα πήραν αναλόγω στην εταιρεία φυσικά. Είχαμε αύξηση από 1 μέχρι 70% άφηση τα πράσινα δημολόγια. Απαπάπα δεν τρέξω τι τα λαμόγια. Εσεί πέρα. Πώ το μου είστε, Πώ το πατέρα είστε, Άμετα, ξέρω. Ναι, Όχι με Α, ο είναι εκεί, Ναι. Δεν μοιράζει, το έχει μου ξεκίνησε πρώτη φορά. Νομίζω έχει και τολμαδάκια. Τέλο πάντων. Έχει το μαλάκια, Το ξέρω. Yeah. Για φυσικό αέριο πήρε πρώτη φορά και ήταν δημόσια. Δε πάω στη Θεσσαλονίκης και μετά ψήφισκα και στο ρεύμα. Χρήσιμε πληροφορίε όπω αυτέ για το σπίτι μου, ναι. ναι. Και τώρα ε... είμαστε στο κίτρινο. Ενώ κάνω conclusion. Λοιπόν, τώρα στο κίτρινο, για να καταλάβετε, γιατί ο μηχανισμό διακείμεση αυτό προκαλεί. Δεν σε... καταλαβαίνω τι θα μα αυξήσει. Να σα εξηγήσω λοιπόν. Το κίτρινο κανονικά ορίζεται από βασική τιμή προμήθεια, που δεν είναι η τελική τιμή. έτσι, το, βάζουν προ... τραμ. Τι είναι μηχανισμό διακύμανση. Πάμε. Λοιπόν, τώρα, εμείς... Τι λέμε, εμεί. Τι λέτε. Σε αυτό το κεντρικό λέμε ότι το καινούργιο μα το πάροχο μου Start Night που έχει και νυχτερινό και ημερίσιο, αλλά και να μην έχει ταιρινό πάλι σφαίρι. Έτσι είναι. Δεν βάζουμε μηχανισμό διακύμανση. Δεν μου το λέτε έτσι, πόσο είτε. είναι όμω. Το κρατάτε αγωνία σαν την επόμενη σεζόν. Ε, όχι, σα λέω. Έχω να περιμένω το μαέστρο πέρα τον πέρα πέρα πέρα Οκτώβριν, πέρα πέρα. Πέρα. Πέρα. Πέρα. Περιμένω να μου πείτε και τιμή. 11 λεπτά είναι για το ημερήσιο. Και 10 λεπτά είναι για το νυχτερινό ανέκτον. Το, το μήνα. 10 λεπτά το μήνα. 10 λεπτά δεν κιλοβατόρα. Πόσε κιλοβατόρε χαλάω τη μέρα. Εσεί αυτό το ξέρετε. Εμπαιδεύετε, δεν ξέρω Μα Τι εγώ το ξέρω. Κάθομαι και κοιτάξου κιλοβατόρε. Ξέρετε, είναι πάλι τόσο είναι το πάγιο, τόσο πληρώνω. Οι άλλοι μου κάνουν και τρία πάγιο δώρο. Εσύ θα μου κάνετε. Εμεί αυτό θα σα πω δεν πρόκειται. Δεν μου τα λέτε όμω μου έτρε γύρω γύρω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να. λοιπόν. Δίνουμε 60 ευρώ όλα τα πάγια χρόνου δώρο. Λοιπόν, δίνουμε. Μέσα μπαίνει η εταιρεία, το φοβάμαι. Είμαι λαθική. Λοιπόν, σα δίνουμε ένα δωρεάν ταξίδι, δωρεάν διαμονή. Στη Μάλτα? Είχα κερδίσει από τον τροχό τη τύχη. Παλιά, δεν το έκανε ακόμα. Πού άλλο έχει, Όχι. στην Ανδώρα? Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι. Σε τετράστρα ξενοδοχεία, σε δεκαπέντε προορισμού. Oh. Είναι η μόνη να περίπτωση να πάμε σε νησί φέτο. Αν κερδίσω αυτό. Τι είναι, ή αν έρθω πρόσφυγα από άλλη χώρα και με ξεβράσει. Αλλιώ δεν πρόκειται. <laughs> Τέλεια. Λοιπόν, σαντορίν και ή ο Πάρο, πάντω μπορώ να σα. πάμε και έχετε περιθώριο μέχρι το τέλο του 2025 του επόμενου έτου για να το χρησιμοποιήσετε. Μετάζομαι, απαγορεύεται να πάω Ιούλιο και Αύγουστο, ε. Σωστά, αλλά Α, όλοι οι υπόλοιποι στιγμές... μου φαίνεται. Νομίζω ο Μύκονος είναι καλή Δεκέμβρη, δεν πηγαίνει και χιόνι εκεί. Άντε απαγορευτικό, θα αλλά κλάιν, στην Μύκονο ξέμεινες. Σαντορίνη εγώ έχω πάει 23 Φεβρουαρίου και τέρασα... Νάτο, στείλτε μου το πες. άλμπου. που είχανε πάνω στους βράχους υπήρχαν μικρά, μικρά, μικρά αγριολούλουδα χρωματιστά από αυτό δεν το έχω ξαναδεί Σαντορίνη Φλεβάρη, νέο θα tip θα το βάλω στο TripAdvisor Σαντορίνη <laughs> Φλεβάρη, ναι, να δω και τα αγριολούλουδα τα διώξε με και μη τα χρωματιστά με και μη Τι Θα γίνω μη και αν χιονίζει και αν βρέχει τα γκριολούλα. Να έχει όλου του Κινέζου να είναι και τριγύρω. ΝΑΤΟ έχεις... και κινεζοφοβία, yeah. μπράβο. Όλη αυτή την που δεν μπορεί να προχωρήσει. Έχει όλη η σαντορή να την. Να την περπατήσει εκεί, να κάνει να χαρίσει yeah. περπάτημα. Yeah. Όχι κάθε τόσο να σταματά που κάνει φωτογραφία και αγοράζει χρυσά ρολόγια. Ε, μα Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ αυτό που δίνω στο σημαντικό στο μετρολόγιο είναι ότι δεν υπάρχει η μαναδική που τώρα βγάλαμε χωρί μηχανισμό διακύμαση. Χωρί η τιμή. Αυτό το μηχανισμό Έχει πολύ τον το πουλάτε. Λοιπόν, το πουλά γιατί. Γιατί αυτό να που αυξάνει τιμέ από ότομα. Αυτό θα μα θέλω και εγώ τα μυστικά, δεν το ξέρω ένα στην τιμή. Σαν το, το ηλεκτρονικό τιμή. τσιγάρο. Πολύ πήραμε τα υγράκη και γεμίσαμε καρκίνο. Τώρα τσάκ. Πέσω σιγάκι το κοντό ή κανεί δουλειά σου. Έτσι είναι αυτά, τα μαθαίνει σιγά σιγά. Ό, το θέμα είναι ένα το κόψτε τελειώσει. Τέλο πάντων. Συνθεί τιμή. Το κόψαμε. Τώρα έχουμε αρχίσει τι πίπερε. Λοιπόν, πήγα τα Ιάννα, πάντα. <laughs> <laughs> Αντί να το παίρνετε από πίσω Κάντε του μια πίπα Δώρο Πίπες Ταϊάννα Υγεία Καθαριώτης Λοιπόν, ορίζεται από χοντρική τιμή για το ημερήσιο συν 0,03, δηλαδή συν 3 λεπτά. Τη δέσμευση, Ο πείτε μου, καιρό. για πόσο καιρό. Για ένα χρόνο. Μόνο. μόνο. Δεν έχετε δέσμευση. Άμα φύγω, έχω ρήτρα μόνο. που φεύγω, που αποχώρησε. Δεν έχετε ρήτρα αποχώρηση, καμία. Ναι. Και απλά εμεί όμω δεσμευόμαστε ότι η τιμή για ένα χρόνο θα ορίζεται μόνο, χωρί μηχανισμό διακύμαση, με χοντρική τιμή, ένα Ισραηλινό no αυτό το σπίτι από αυτή την οικογένεια που σα είπα. Οπότε πρέπει να συζητήσω γιατί ακόμα έχουν την παρακράτηση ακόμα. Δεν έχουμε κάνει άρση τη παρακράτηση, είναι υποθηκευμένο. Οπότε να δω άμα μπορούμε να το κάνουμε, να το συζητήσω και να ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, εγώ μπορώ να ολοκληρώσω και. επειδή μιλήσαμε με διάφορα. Εγώ το κάνω και μόνο μου, αλλά αν θέλετε. Πέρα, ναι, πείτε μου. Λοιπόν, μπορεί να ολοκληρώσει, ναι, δεν ξέρω. μέσα στο δώρο, και μια κάρτα υγεία, 650 ευρώ. Να πούμε. Δε, Σωστό, λοιπόν. με Υπουργό Υγεία των Άδων Γεωργιάδη, λογικό. Με, λόγικο, Ενώ απαραίτητο, ναι. τι να <coughs> τώρα, <από> το δεν <coughs> θα σας ενημερώνω ότι έχουμε ήδη την πιο ιδιωτική υγεία σε την Ένωση Αυτό είναι για απογευματινά χειρουργία, έκπτωση ή είναι για που θέλω. <coughs> υπάρχει βραδινά χειρουργία, βραδινό, βραδινή έκπτωση, για το βραδινό θα είναι δύο λεπτά η σταθερή Να το, επειδή έχετε και βραδινό ρεύμα. Μπράβο, <coughs> όλα κλειδωμένα. <coughs> Αυτή η κάρτα υγεία για που είναι, Είναι και είναι <coughs> Είναι ιδιωτικά. Μην πάω και μπλέξω τώρα. Περιμένω τον Ευαγγελισμό στην πλέπα. Με τίποτα. Πήγα μια φορά με τη μητέρα μου δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ. Έμα είναι δυνατόν τώρα. Ιδιωτική υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν. λοιπόν και εγώ ουσιαστικά ο μέσο δηλαδή για να καταλάβετε, τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 9 λεπτά. Έτσι τώρα 10. Επίση θα πω εντάχει. Πάρο... Εν Εντάχη ήταν αυτό που ζούσα με τόση ώρα. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Με μπερδέψατε με τόσε πληροφορίε. Πού να τα καταλάβω. Με παίρνουν 500 τηλέφωνα. Μέχουν πάρει τρει εταιρείε ρεύματο, δύο κινητή και μία φυσικου αερή. Θα πω λίγα και για το επαγγελματικό μη ανακεφαλαίο. Γρήγορη. Λοιπόν, αλλά απλά με... Δεν σας προλαβαίνω, δεν ξέρω στενογραφία. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, με πιέζετε. Έχω τόση πίεση από τη ζωή και εγώ και εσάς. Και γελάτε. Το μηχανισμό διακύμανση. Είσαι γνωστό για το Δεν είναι η πρώτη φορά που σα έχω ακούσει. Α, με Ε, φυσικά τι. Πού έχετε ακούσει? Ε, σε πολλά, σε ράτε, σε πολλά. Α, σα. Α, κύριο Καλαμούκη έστειλε που μου κύριο Καλαμούκη με έστειλε. Πού το τον κύριο Καλαμούκη. το βρήκα. Έχω κι εγώ τα μου τα μαγικά χαλιά. βρίσκω, μαθαίνω. Ουσιαστικά Πιο οικονομικό τιμολόγιο γιατί και αυτό είναι χωρί μηχανισμό διαστημική μαζί. Ποιο θα το, το μοντάριο όλο αυτό, μου λέτε. Αυτό όμω ορίζεται ακόμα πιο φθηνό. Χονδρική τιμή συν 2 λεπτά, 0,2 λεπτά. Δεν Λε χωράει στην εκπομπή όλο, όλο αυτό. Κέντρες. Είναι με ένα ευρωπάγιο. Έτσι. Εκεί Εντά... το πείμα. Ένα μην σα πω. Θέλω να πείτε, αλλήλεια μόνο, δεν λέτε τόση ώρα. Η τιμή Απριλίου ήταν στα 10,3 λεπτά ναι. και από τότε που ξεκίνησε. Ακόμα το Απριλίου είμαστε στι παλιέ τιμέ του Ιουνίου, Ιουνίου θέλω. Τα κίτρινα, τα πράσινα βγαίνουν του Ιουνίου, δεν τα ξέρετε καλά τότε. Ακόμα δεν έχει βγαίνει σε. Η χορδική τιμή βγαίνει στο τέλο του μήνα. Πώ είναι τα λουλούδα και τα γρυολούδα στην τονρική το φεβάρι. Έτσι, α, τα πράσινα βγαίνουν τον Ιούνιο. Κατάλαβα. Το της σύριο, το υπέροχο ενέργεια φανάθε, τέλο πάντων. Κοιτάξτε. Ευχαριστούμε ε, το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό, να είναι ε, καλά. Το ξέρω τι θα σύριδο κανένα. Θα μου... κάνω μια ερώτηση. Τι εγώ ήμουν ένα 20 χρόνια, δεν πιστεύω τίποτα κανένα από αυτό. Και τώρα ψήνεται ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, θα του πράσινο κίνημα. Τι το πράσινο κίνημα, Πασό. Όχι, με του πράσινου. Του κόκαλυφώ. Όχι, όχι του κόκαλνου. Πολλά, ξέχασα το όνομα τώρα. Οικολόγη πράσινη. Ή μπορεί να ψηφίσω και αυτή την κοπελίσια, τη μικρή που ξέχασα το όνομά της. Λατινοπούλου. Έτσι, α, ναι, αυτή είναι έτσι. Πάτε ό και όλου του άλλου. Τη Λατινοπούλου, <laughs> μπράβο, είστε στο σωστό δρόμο. Μπράβο. Μέχριος, μπράβο. Τώρα, Ελπίζω να, να τα όλα στην πένα. Μα χάλεσε πόδια, τρέχει γιατί αυτή έχει θέματα. Αφήνουν τρίγε στα πόδια και το φωτογραφίζουν. Τρίγει στη μαχάλη, τρίγει στο. Ραγάδε, πανάδε, κυταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό υπάρχει πάνω του. Λοιπόν, εγώ δεν έχω θέμα, δεν. Τι ηλικία είστε, αν επιτρέπετε. Ε, εγώ είμαι Natchu. Μ' αρέσει να είμαι φυσική, δεν βάφω, με δεν κάνω. Αλλά εντάξει, <συσχυσσή> αχύψη, κατάλαβα. Πάει ζύβα στη μασχάλη. Κατάλαβα. Όχι, μασχάλη είναι οκ. Okay. Ιερή. Λοιπόν, Τι ηλικία είστε, αν επιτρέπετε. Ε, δεν τα φωνάζουμε δυνατά με στη δουλειά εδώ. Όχι δυνατά, δεκαετία πείτε μου. 30-40? Λίγο παραπάνω. Αλλά φανταστείτε ότι πριν σπάσω τον άγουστο χέρι μου, έκανα ρίχηση. Τέτοια, είμαι δυναμική. χορού. πράματα βαριζάνια. Είμαι power, δεν μοιάζω. Να είστε καλά. Λοιπόν, δώστε μου <χωρή> τον χρόνο που σα είπα και τα ξαναλέμε. <χωρή> Μέσο όρο, λοιπόν, τετράμινο. <χωρή> <χωρή> πρέπει να κλείσω, δεν μπορώ. <χωρή> κατανοώ, κατανοώ. Κουράστηκα. <χωρή> δώστε μου λίγο χρόνο και θα τα ξαναπούμε. Να σα ξανακαλέσω, κύριε Παρβεγιάννη. Από Δευτέρα, ναι. Ε, Ευχαριστώ, γεια σα. Παρακαλώ, γεια σα.